Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 25 Ιανουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, Κουράνι Παράκλητοι του Πνεύμας αληθείες του Παντακού και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό σων αγανθών και ζωή σε αλευθεέ και σκύνοσον εν και καθάρισον οι μάζες βάσης και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμοι. Καλησπέρα. Από χθες μπήκαμε στο Τριώδιο και η Κυριακή η χθεσινή ήταν του Φαρι, τελών και ο Φαρισαίου. Η Εκκλησία θεωρεί ότι κέντρο όλης μας της πνευματικής προσπάθειας είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. και επειδή δεν μπορούμε όλο τον χρόνο να έχουμε αυτήν την ένταση της προσπάθειας την περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο 40 ημερών όπου γίνεται μια συστηματική πνευματική άσκηση και μας προετοιμάζει σε αυτήν τη διαδικασία με σοφία και πριν από τις 40 σιγά σιγά με τις Κυριακές που προηγούνται με πρώτη του Τελώνου και Φαρισαίου, μετά το του την επομένη και μετά της Κρίσεως και εν τέλει της συγχωρήσεως της τηρινής μας δίνει τα εφόδια για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και θεωρείται το πιο βασικό, το, πρωτα... το πρώτο είναι η συνειδητοποίηση της πτώσης μας η συνειδητοποίηση της κατάντιας μας και η άρνηση της υπερηφάνειας, της έπαρσης και μας δίνει σαν παράδειγμα την παραβολή του Τελών και Φαρισαίου μας τακτοποιεί το σωστό μέτρο του ίθους ότι τα πράγματα δηλαδή δεν κρίνονται με την εξωτερική τους έκφραση αλλά την εσωτερική τους αιτία. Στα μάτια του κόσμου αυτό που είναι δίκαιον και ορθόν είναι αυτό που φαίνεται. Στα μάτια του Θεού είναι δίκαιον και ε, σωστόν αυτόν το οποίο πραγματικά λειτουργεί μέσα στην καρδιά μας. και προσπαθεί αυτό να το εκφράσει ο Κύριος μας για να το συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα αυτή την παραβολή. Θα δούμε λοιπόν τον φαρισαϊσμό ως ένα νόσημα ως μια ασθένεια πνευματική που καταδυναστεύει την ψυχή μας και δεν την αφήνει να ελευθερωθεί να κινηθεί άνετα ο φαρισαϊσμός έχει πολλούς τρόπους που εκφράζεται εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι μακρινό μας είναι πάρα πολύ δικό μας και επηρεάζει τη ζωή μας όχι μόνο σε ένα επίπεδο πνευματικής αφηρημένης θεωρητικής κατάστασης αλλά πολύ συγκεκριμένες και πρακτικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή μας κατεξοχήν λατρεύει των Φαρισαίων ζει με τα πρότυπά του καθορίζεται με το ίσθος του να δούμε μερικά πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε, να διεισδύσουμε σε αυτό το πνεύμα να δούμε το πρώτο στοιχείο του Φαρισαίου τι είδαμε στην παραβολή χθε, είχε μια έπαρση ο Φαρισαίος ότι ήταν αυτός καλός και μάλιστα φαινομενικά απέδιδε αυτήν του την δικαιοσύνη και αρετήν που είχε στο εγκύριο στην ουσία όμως αυτό ήταν η μάσκα, το προσωπείο Στο βάθος του φαινόταν ότι τον εαυτόν του λάτρευε και αποδεχόταν Και αυτό εκφραζόταν από την διάθεσή του να κατακεραυνώσει, να απορρίψει τον τελόνι που ζούσε στην αμαρτία Εδώ λοιπόν βλέπουμε την έννοια της διακρίσεως διάκριση σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να διακρίνει τα πνεύματα <κυρίζει> φαινομενικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φαρισίος εδώ τι έκανε ευχαρίστησε τον Θεό που και νηστεύει και κάνει ελλημοσύνες και δεν, και δεν μηχεύει <κυρίζει> αυτό όμω το ευχαριστώ που προς τον Θεόν αυτή η ευχαριστία προς τον Θεό ε, ποιος θα πει ότι δεν είναι κάτι όμορφο δεν είναι σωστό όμως κουβέντα από κουβέντα λόγος από λόγων που φαινομενικά φαίνεται ο ίδιος και ο ορθός να κρύβει να τελείωσε ο πνεύμα Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν αυτή η ευχαριστία του Φαρισαίου είναι κατά Θεών, είναι ευλογημένη ή είναι το προσωπίον Του που στο βάθος κρύβει ένα δαίμονα. Είναι δυνατό λοιπόν πολλές θρησκευτικέ μας πράξεις και ενέργειες ή ακόμα πράξεις φαινομενικά καλοσύνης να κρύβουν δαίμονα. Να κρύβουν τον πονηρόν, να κρύβουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια. Αυτό φαίνεται από τη συνέχεια. Λέμε πότε η μετάνοια είναι ειλικρινή στον άνθρωπων; πότε η ευχαριστία του προσευχθούν είναι αληθινή, αν έχει φιλανθρωπία. Είχε φιλανθρωπία. Αν έχει επίοικη, αν, αν δεν έχει κατάκριση. Είχε. Αυτό ζηλεύουμε φαινομενικά στο πρώτο μέρος να λατρεύει τον Θεό και στη συνέχεια να κατηγορεί όλον τον κόσμο που λέει δεν είμαι ως των ανθρώπων λοιπόν ευχαριστώ σε Θεέ μου που δεν είμαι ως η των ανθρώπων έχουμε το πρόβλημα εδώ και τι γίνεται και όχι μόνο το συγκεκριμένο σε προσωπικό επίπεδο που γίνεται κατακριτικότητα και όχι όπως αυτός εδώ τελώνεις το πρώτο λοιπόν στοιχείο του φαρισαίου που ο φαρισαϊσμός είναι μία μάσκα, ένα προσωπείο μία αρρώστια δηλαδή το πρώτο στοιχείο είναι ότι ε, δεν αποδέχεται ο φορισίου του ανθρώπου, αποστρέφεται τους ανθρώπους, η αποστροφή προς τους ανθρώπους και υπάρχει μια διάθεση αποστροφής με τι όμω όπλο και με τι λόγο με τον λόγο και το κίνητρο ότι εγώ είμαι καλά εγώ είμαι καλός. Να λοιπόν το ήθος το διαστραμμένο να λοιπόν η εκτροπή του ήθου που γίνεται ηθικισμός που διακρίνεται από το γεγονός ότι γεννά την διάθεση αποστροφής, κατάκρισης του ανθρώπου. Και αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε στη ζωή μας, στον κόσμο που ζούμε. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί ο ίδιος να είναι καλός, αλλά με μια προσπάθεια, όχι έκφρασης ελευθερίας, αλλά με διάθεση να προστατεύσει την εικόνα του, να προστατεύσει τον εαυτόν του, να αυτοθεωθεί, να φτιάξει το είδωλο του εαυτού του και να το λατρεύσει, είτε αυτό κοσμικά εκφράζεται με τον ανθρωπισμόν, είτε πνευματικά με τη διάθεση να πάμε στον παράδεισο. Ένας παράδεισος όμως που είναι άσχετο με το πρόσωπο του Χριστού, με τη σχέση μας μαζί του και τη σχέση με τον άνθρωπο αυτό λοιπόν γεννατεί μια διάθεση διεκδίκηση αναγνώρισης να διεκδικήσουμε την βεβαιότητα ότι εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους τους διαστραμένους, τους ανήθικους, τους πεσμένους αυτό όμως Πώς θα του διεκδικήσουμε εάν φανερώσουμε τα σφάλματα των άλλων, τους προσβάλλουμε και τους αποστραφούμε. Γι' αυτό θα δούμε λοιπόν πολλές φορές ένας άνθρωπος που τηρεί με ακρίβεια των ηθικών νόμων, είτε πνευματικών είτε κοσμικών, αλλά όχι στηριζόμενος στην αγάπη του για τον στην αγάπη του για το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στη διάθεση της προσωπικής του για γεννά μέσα στο βάθος του αυτή στάση μια σκληρότητα, μια παγαιρότητα, μια ψυχρότητα. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι αρρώστια αυτό, είναι δαίμονας αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ο άνθρωπος που έχει αυτό το είδο ενώ νιώθει δυνατός όταν κάνει ένα σφάλμα νιώθει απέραντη απόγνωση και απελπισία Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον καθρέφτη να τον εαυτό του και τρέμει με την ιδέα να τον καταλάβουν οι άνθρωποι ή τρέμει με την ιδέα πως πλέον να επανατοποθετηθεί αντί τον ανθρώπο τον ξέρουν σκαλών. Δηλαδή αγωνία εντέλει να διαφυλάξει την ηθική του ακαιρεότητα και δεν αγωνιά για την σχέση του με τον Θεό τη σχέση με τον άνθρωπο ο άνθρωπος που αγωνιά να διαφυλάξει την ηθική του ακαιριότητα είναι ανίκανος και ανάπηρος στο να αγαπήσει το να δημιουργήσει σχέση Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος αντιθέτως με τον Φαρισαίον αν μελετήσουμε τον λόγον Του, την διδαχήν Του λάβουμε εμπειρία του πνευματός Του του ήθου Του, δηλαδή του τρόπου συμπεριφοράς μέσα στην εκκλησία, μέσα στην πνευματική ζωή αντιλαμβανόμαστε ότι ο Κύριος ποτέ δεν αποστράφηκε των αμαρτωλών ποτέ δεν αποστράφηκε τους αμαρτωλούς γιατί λέγεται αυτό, για να κρίνουμε τον εαυτό μας για να δούμε εάν όντω και στην, πρα, στην, στην πραγματικότητα το όνμα του Χριστού δηλαδή είμαστε του Χριστού θα το ελέγξουμε με αυτόν τον απλό τρόπο αποστρεφόμαστε τους αποστραφ αποστρεφόμαστε τους ανήθικους τους κακούς ανθρώπους θα πει κάποιος μα και στο η κακή υπάρχει όριο μα κάποιοι άνθρωποι κάνουν κακό σε κάποιους άλλους ανθρώπους Αυτά τώρα δεν είναι κουβεντούλες Ή απο, αποδέχεσαι ή δεν αποστρέφεσαι τον αμαρτώλό ή όχι Ή τον αποστρέφεσαι ή όχι Δεν υπάρχει σε αυτό Δεν υπάρχει όριο Δεν Υπάρχει Υπάρχει όριο στον άνθρωπο που δεν είναι εμπνευσμένο από τη χάρη του Θεού και λειτουργεί με το δικό του μέτρο Με τη δική του δύναμη με τη δική του, δική του ψυχική αντίληψη και αντοχή Ναι αυτός ο άνθρωπος σου δει, με τη δική του ψυχική αντίληψη και αντοχή με έναν δικό του ατομικό ορθόν λόγον και όχι με την Χάρη του Θεού ασφαλώς εκεί τα βάζει τα πράγματα σε ένα ορθολογικό πλαίσιο και λέει μα πώς είναι δυνατόν και αυτόν τον άνθρωπο επομένως αυτό που είναι συγκλονιστικό και δεν είναι κουβεντούλα να τη λέμε ή να την μαθαίνουμε αλλά να την βιώνουμε και αυτό δείχνει την ποιότητα της πνευματικής μας καταστάσεως δηλαδή αν λειτουργούμε μέσα στην Χάρη του Θεού ή όχι είναι αν αποδεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο χωρί Και αυτό τι είναι εν τέλει, πραγματική ελευθερία. Είναι σκλαβιά, είναι μειονεξία, είναι ε, προβληματική συνείδησή μας και η εσωτερική μας αίσθηση δείχνει φτώχεια-φτώχεια όταν περιορίζουμε τα πράγματα στις σχέσεις μας. Τα περιορίζουμε. Λέμε αυτό είναι καλός, έχουμε αυτή τοποθέτηση, αυτό είναι κακός, έχουμε μια άλλη τοποθέτηση. Αν βαθιά μέσα μας, δεν υπάρχει στοιχείο, δεν υπάρχει έγκλημα που να μας ενοχλεί στην στάση μας έναντι του ανθρώπου, αυτό τότε, αυτό τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πνευματικών πλούτων. Αυτό σημαίνει πιο απλά ο άνθρωπος έχει καρδιά, καρδιά πνευματική, καρδιά του Θεού, καταλάβαμε. Δηλαδή... Άλλο το πράγμα το να εξηγώ και να ερευνώ και να τα αναλύω και άλλο αν έχω καρδιά ή όχι. Δηλαδή αν έχω σπλάχνα εκτιρμών. Ε, και αυτό είναι δώρο του Θεού. Δηλαδή τέλεια αν έχω σχέση με τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι ιστοριούλες που λέμε γιατί είμαστε μακριά από τον Θεό. Μα πώς είμαστε μακριά από το Θεό. και εκκλησία πάμε και κινούμε και εξομολογούμε και προσευγές και δεν έχει σημασία. Πραγματικά είμαστε με τον Θεό αν η καρδιά μας είναι ενωμένη με τον Θεό, θέλει τον Θεό, ποθεί τον Θεό, γεμίζει από τη μνήμη του Θεού, γεμίζει, δηλαδή τι σημαίνει ο άνθρωπος έχει τον Θεό, γεμίζει η καρδιά του με τη μνήμη του ονόματός του. Πώ λες εσύ ερωτευμένος, θυμάσαι το πρόσωπο, το ακούς, τη φωνή το όνομα του και τρελαίνεσαι, γεμίζει η καρδιά σου, πλουτίζει. Ε, λοιπόν σχέση έχω με τον Θεό, η μνήμη του ονόματός του με πληρεί, με καλύπτει Αυτό λοιπόν είναι που γεννά αυτή τη συνείδηση Δεν το είπε τυχαία ο Βάς Μακάριος, απόκτησε καρδιά και θα σωθεί. Αυτό το πράγμα είναι, εμείς δεν έχουμε καρδιά Έχουμε βιολογική καρδιά, οι άλλοι παλεύετε, αλλά δεν έχουμε καρδιά η καρδιά λοιπόν εκφράζεται με αυτό το πράγμα, το ότι δεν, δεν αποστρεφόμεθα ποτέ κανένα, ποτέ κανένα, όπως έκανε ο Κύριος, όπως έκαναν οι Απόστολοι, πότε δεν αποστράφεται καθένα. Αντιθέτως δε, οι Φαρισί τι κάνουν, αποστρέφονται τους πάντες. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Φαρισαίων η αποστροφή. Και θα το επαναλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Κάτι γεύτηκες, γνώρισες κάποια πράγματα, αντελήφθεις κάποια πράγματα και να αποστρέφεσαι, να ελέγχεις, να κρίνεις, να απορρίπτεις τον άλλον άνθρωπο βάση της δικής σου γνώσεως γιατί εσύ έλαβες κάποια γνώση ας υποθέσουμε εδώ λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα δείχνει ότι η καρδιά μας είναι άρρωστη δεν είναι καλά η καρδιά μας λοιπόν θέλει προσοχή να την παρακολουθούμε Ναι. αυτό που λέμε παρακολουθώ την καρδιά μου θέτω φύλακα στην καρδιά μου έχω προσοχή στην καρδιά μου αυτό είναι που οι πατέρες μας ονομάζουν ύψη Θέτω φύλακα στην καρδιά μου, όπως ο πολεμιστής είναι στα τείχη και προσπαθεί να προφυλάξει την πόλη και παρακολουθεί μην έρθει ο εχθρός. Έτσι θέτουμε και φύλακα στην καρδιά μας. Προσέχουμε την καρδιά μας. <coughs> Προσέχουμε την καρδιά μας λοιπόν για να μην αποστραφούμε κανέναν άνθρωπο, να μην έχουμε κανένα αίσθημα αποστροφής και καταφρόνησης του πλησίων. η καρδιά μας λοιπόν βγάζει διάφορα αισθήματα ε διάφορες διαθέσεις λοιπόν παρακολουθούμε με την καρδιά μας πως προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο αυτό είναι δηλωτικό της κατάστασής μας δηλαδή κάποιος είναι πολύ σημαντικός έχει μια εξέχουσα θέση και έχει μεγάλη δύναμη αυτός μπορεί να μου δώσει πολλά ωφέλη. Να έχω κέρδος από αυτόν τον άνθρωπο. Πώς τον προσεγγίζω. Αρχίζω λοιπόν με μία αναξιοπρέπεια και μια, με έναν γλειώδη τρόπο να κερδίσω την βοήθειά του. Τη συμπαράστασή του. Ένας άλλος άνθρωπος που είναι τελείως άσημος και δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα για την ζωή μου τον περνάω απαρατήρητα και αδιάφορα λοιπόν ποιο είναι το κριτήριό μου ότι ο άνθρωπος αποτελεί πολύτιμη ύπαρξη γιατί είναι εικόνα του Θεού ή ένας παράγοντας που μπορεί να κανοπίστα τα συμφέροντά μου αυτό λοιπόν δηλώνει την κατάστασή μου την εσωτερική αν κάποιος άνθρωπος νιώθω ότι μπορεί να είναι πρόβλημα για την ζωή μου για διαφόρους λόγους. Ξέρετε και θα το δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό επίσης του Φαρισαίου, αλλά και του ανθρώπου που υπηρετεί όχι το αγαθόν ήθος και την πραγματική δικαιοσύνη, αλλά τον ηθικισμό, κρίνει τα πράγματα εξωτερικά. Γνωρίζει μόνο τα εξωτερικά πάθη. Δέστε τι είπε ο Φαρισσέας για τον τελώνη. Δεν είμαι άρπαγας Πώς το είπε Και μοιχός για να το δούμε πιο καλά Δεν είμαι καθώ οι άνθρωποι άρπαγες Άδικοι και μοιχοί Δηλαδή τι μόνο εξωτερικέ αμβατίες βλέπει Δεν είπε για την υπερηφάνεια Δεν είπε για τον φθόνον δεν είπε για την πονηρίαν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που ίσως ανήκουμε και εμείς, δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τα ολισθήματα, τα πάθη της καρδιάς. Γιατί αν τα δούμε αυτά, θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε κατάσταση πτώσης. Θα προσβάλλουμε την εικόνα μας και προτιμούμε να απασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Θα σας πω κάτι που είναι λίγο αστείο. Συζητούσα με κάποιον και μου λέει δεν μ' αρέσει που μιλάω έτσι. Λέω άσχημες λέξεις χαλιέμαι βρε παιδί μου και βάλε μου κανόνα. Λέω και εγώ το ίδιο κάνω οπότε βάλε μου κανόνα στον άλλο. Να προσέξουμε κάποιες μέρες να κάνουμε να μην λέμε άσχημες κουβέντε Και το άκουσε κάποια ψυχή και λέει βάλε μου και εμένα κανόνα. Ωραία. Να μην έχει λογισμού για του δικού του όλοι σερακοστή. Μα μπαίνει κανόνα και στου λογισμού μου λέει. <ΣΣΣ> θεωρεί κανεί ότι οι λογισμοί είναι κάτι άπιαστο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και θεωρούμε ότι η άσκηση είναι κάτι χειροπιαστό. Και όταν το πλήρω του άλλου πρόσεχε το λογισμικό, θεωρείται καλά, πώ γίνεται, αυτό είναι δυνατό. Έχουμε συνείδηση τόσο πολύ να γίνεται το κεφάλι μας να μπαινοδένουν λογισμοί που δεν δίνουν καθόλου σημασία. Δεν προελέγξουμε το νου μα. Δεν τα συναισθήματά μα. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή δεν είμαστε καλά εσωτερικά ασχολούνται πάρα πολύ με τα εξωτερικά πράγματα θεωρώντας ότι η πνευματική ζωή είναι να μας πει πέντε συμβολές στην πρακτικό να κάνουμε. ενώ αυτό που είναι κύριο πρόβλημα είναι η καρδιά μας είναι τα πνευματικά πάθη αυτά λοιπόν τα αγνοεί ο Φαρισαίος και κρίνει τα πράγματα μόνο με αυτό που φαίνεται γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε την καρδιά μας τα εσωτερικά πάθη έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε μπορείς να έχεις μία αρνητική διάθεση για κάποιον ή μία αδιάφορη στάση αυτό δεν είναι απλό δηλαδή κάποιος ε, μα έτσι μου ήρθε δεν είχα κάποια είναι διάθεση ε, δεν το κατάλαβα ούτε πέρασε από το μυαλό μου υπάρχει όμως στην καρδιά μας υπάρχει μία δυσαρέσκεια ε και ένα χαρακτηριστικό άλλο του Φαρισίου είναι αυτή η δυσαρέσκεια, η κακομμυριά αυτή λοιπόν η δυσαρέσκεια που έρχεται με ένα λεπτόν τρόπο κλέβει την χαρά της καρδιάς μας δείχνει ότι η καρδιά μας δεν είναι ελεύθερη δεν είναι άνετη σημαίνει ότι η μνήμη οποιοδήποτε προσώπου οποιουδήποτε ονόματο. Να μην φέρνει βάρος ή δισταγμόν εις την καρδιά μου Επειδή αυτό δεν μας βολεύει Γιατί όλοι κάτι ψιλομπερδευόμαστε σε αυτά λέμε Με δεν του είπα τίποτα, δεν του έκανα τίποτα είμαι εντάξει Εντάξει στα εξωτερικά Σε αυτά που μπορεί να κορδέψεις στον εαυτό σου και τον άλλον Όμως τον Θεό δεν μπορεί να το δουλέψουμε Κι ας το δουλέψουμε και τον Θεό, την καρδιά μας δεν δουλεύουμε Γιατί η καρδιά μας δεν είναι άνετη η καρδιά μας δεν έχει χαρά η καρδιά μας δεν είναι ελεύθερη κάποτε λοιπόν όπως γνωρίζουμε από τη γραφή πήγε ο Κύριος στο σπίτι του, του τελώνου του Ματθαίου ε? και εκεί τι έκανε συμπεριφερόντα σαν ήταν κι αυτός αμαρτωλός σαν ήταν κι αυτός τελώνης ε? αυτό είναι, οποιαδήποτε, όποια, είναι η μέγιστη ανατροπή ενός καθώς πρέπει κόσμου ε? κόσμος που χωρί τα πράγματα σε καλούς και κακούς Βγαίνει και ο κύριο και διδάσκει, πώ να μην τον περάσουν πλανημένο, εφόσον οι ίδιοι έχουν άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια ζωή. Λοιπόν, έκατσε μαζί στο τραπέζι μου του Αμαρτούλου. Οι Φαρισσοί σκανδαλίστηκαν. Άλλο πρόβλημα του Φάρησου, το άλλο σκανδαλίζεται. Και λέμε σκανδαλίστηκα. Τι σημαίνει σκανδαλίστηκα. Ξέρετε, σημαίνει ότι έκανε ο άλλο κάτι τρομερό που ούτε καν μπορούσα να το διανοηθώ γιατί είμαι καλύτερο. Για αυτό σκανδαλίστηκα. Απλά, τι είναι, αν είναι δυνατόν κάτι να μας σκανδαλίζει σημαίνει ότι εμείς βγάζουμε τον εαυτού μας από την πτώση από την αμαρτία ε, δε έτσι Δεν είναι. Τι, είναι, τι μας σκανδαλίζει, είμαστε παρθένες εμείς Ενώ στην ψυχή, τι δηλαδή λένε καθαρή καρδιά μας Τι το παίζουμε δηλαδή και σκανδαλιστήκαμε Άρα το παίζουμε ότι κάτι είμαστε και μας σκανδαλίζει ο άλλος Άρα ο σκανδαλισμό δεν είναι μόνο πρόβλημα αυτού που θεωρητικά η πρακτικά μας σκανδαλίζει, Ναι, εμείς που σκανδαλιζόμαστε μας σκανδαλίζει ο εγωισμός μας μας σκανδαλίζει η φιλαυτία μας με μια ιδέα για το αυτό μας ότι είναι κάπως καλύτερη ε? και ο άλλος ήρθε και μας χάλασε μα κασκατέστρεψε τον λογισμό βρε παιδί μου ήμασταν καλοί εμείς μέχρι το, αγγελουδάκια ήμασταν και μας έκοψε τα φτερά ο και πληγωθήκαμε αυτό τι σημαίνει σκανδαλιστικά Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι εγωιστή. Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι φίλο αυτό. Σκανδαλίστηκα σημαίνει είμαι αμετανόητο. Εάν μετανώ και είμαι σε κατάσταση συντριβή, ασχολούμαι με τα λάθη μου, με τα πάθη μου και θεωρώ τον εαυτό μου έσχατο των ανθρώπων. Ε, όχι και έσχατο, δεν είμαι και Υπάρχουν χειρότερο. Υπάρχουν χειρότερος που με, αχ, μου χάλασε το λογιστή μου, πάτε και μόλις με έκανε. Και μόλι κοινώνει αυτό το πράγμα. Αυτό ο σκανδαλισμός λοιπόν είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Φαρισαίου Πρέπει να δικόψουμε τη γλώσσα μας και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας Με σκανδάλισε Λοιπόν πηγαίνει ο Κύριος και λέει ε, και, και σκανδαλίζονται οι, οι Φαρισαίοι και του λένε Γιατί με τα μετατελωνών και αμαρτώνεσθή και πίνε ο διδάσκαλος Σιμών Γιατί τελωνών. Και η Αμαρτωλιστή και η Σιμών, τι θα μπορούσαν να πούν άλλο, να πούν πω, πω, κι εμεί οι είμαστε. Έλα και σε εμά. Και να πούνε, Α, τι χέρι που είναι αυτή. να είχαμε και εμεί την τύχη του. Τι πρέπει να κάνουμε να έρθει και σε εμά. Αλλά γιατί να έρθει σε εμά, να έρθει σε εμά να μα πει μπράβο, να μα δώσει συγχαρητήρια, να μα δώσει την αμοιβή μα. Αλλά σκανδαλίζονται, γιατί δεν έχουν συνέστηση το ποιοι είναι. Ο φαριστέ ποτέ δεν έχει συναισθησή του ποιος είναι. Λοιπόν κατακρίνει τους αμαρτωλούς επειδή είναι αμαρτωλοί και κατακρίνει τον Κύριο επειδή τους δέχεται του αμαρτωλούς. Κατακρίνει λοιπόν και λέει γιατί μετατελώνουν για αμαρτωλεστή, είναι ο Κύριος τους κατακρίνει ένα αμαρτωλοίο και τον Κύριο κατακρίνουν γιατί συντρώει μαζί τους. Εδώ τι σημαίνει, λοιπόν ότι δεν υπάρχει αγάπη. Δεν θέλουν να σωθούν και αυτοί. Δεν θέλουν το καλό και Αυτόν. Και δεν υπάρχει αγάπη και δεν υπάρχει καρδιά. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ο Κύριος λοιπόν τους ξεσκεπάζει το πρόβλημα. Τους αποκαλύπτει το πρόβλημα με το γάντι. Με έναν τρόπο που να εμείς οι άνθρωποι το περνάμε πολύ πρόχειρα και εξόφαλτσα. Έτσι είναι και η ζωή μας. Ακούμε μια κουβέντα και την παίρνουμε όπως μας βολεύει, όπως θέλουμε. Δεν βαθύνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Τυφλώθηκαν οι οφθαλμοί μας. Και τι γίνεται λοιπόν. Τι τους λέει ο Κύριος. Τους ξεσκεπάζει το πνευματικό τους πρόβλημα απορρίπτοντας την ψεύτικη δικαιοσύνη που είχαν την αρετή την ψεύτικη. Και τι τους λέει. Ούχριαν έχουν ιατρού. Αλλικακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη λέει γης. Εσεί είστε ανάγκη, δεν έχετε ανάγκη, τι με θέλετε, σαν να του λέει, δηλαδή με έναν τρόπο που ουσιαστικά σημαίνει, του προσβάλλει την υγεία, που ουσιαστικά λοιπόν εσεί που νομίζετε ότι είστε υγιεί, αφήστε με ένα ήσυχο, δεν με έχετε ανάγκη. Εσεί λοιπόν που νομίζετε ότι είστε υγιεί, στην ουσία αυτό είναι, σημαίνει, ενώ ένα αφιλή θα είπε, μας μα είπε και ότι είμαστε και καλά. Είναι πώ το παίρνει η ψυχή. Λέστε λοιπόν, του λέει ο Κύριος ούχριαν έχουν συναισχύοντες ιατρίου αλλά κακώς έχοντες δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς των ιατρών, αλλά οι άρρωστοι Του λέει λοιπόν ο Κύριος εσείς που νομίζετε στην πραγματικότητα ότι είστε υγιείς δεν με έχετε ανάγκη άρα νομίζετε, είναι ψεύτικη η δικαιοσύνη σας και εφόσον νιώθετε αυτάρκης και ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας δεν με έχετε ανάγκη δηλαδή Ήδη επιλέγετε να είστε μακριά μου Γιατί νιώθετε ότι είστε αυτάρκης Ότι είστε υγιής Ενώ Αυτοί που με χανάγκοι είναι άρρωστοι Γι' αυτός λοιπόν πηγαίνω Τους δίνει μία διδαχή Αν έχει κανείς θα μπορούσε κάποιο να πει Εντάξει βρε παιδάκι δεν τους τα το ανέλε πιο πολύ Αφού δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι Άμα θέλει κάποιος να καταλάβει θα καταλάβει Αν δεν θέλει δεν χρειάζονται πολλέ αναλύσει. Δεν είναι υπόθεση του νου να καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι υπόθεση η καρδιά μας να ταπεινωθεί. Και άλλος με εξήγησε του, θα το βοηθήσεις. Όχι, ποτέ. Αν η καρδιά δεν είναι έτοιμη, δηλαδή αν η καρδιά δεν θέλει, αν η καρδιά δεν είναι ανοιχτή, αν η καρδιά δεν μαλακώσει, δεν συναισθανθεί, δεν δακρύσει ο άνθρωπος, δεν πενθύσει και δεν μετανείς ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ποτέ. Τι λόγια. Ο κύριο γι' αυτό μιλούσε με τέτοιο τρόπο που μπορούσε κανεί να τον κατηγορήσει. Μα πε το στο πιο ξεκάθαρα, Θεέ μου. Δεν χρειάζεται περισσότερο ξεκάθαρα. Η καρδιά δεν λειτουργεί με τα ξεκάθαρα, με αυτόν τον τρόπο. Του μυαλού ξεκάθαρα. Αν κάποιο έχει ευαισθησία, αντιλαμβάνεται το μήνυμα του κυρίου. Και αν πραγματικά κάποιο έχει φιλότη, μου λέει, Όχι, μα τη, την είπε κανονικά, θα πει. Σαν να μα λέει, είστε υποκριτέ και ψεύτε και είστε γη και, και νομίζω ότι είστε γη. Και δέστε με αγάπη του ανθρώπου που είναι άρρωστοι. Γι' αυτό παρακάτω λέει ο Κύριος <coughs> Πορευθέντες λίγο λοιπόν, που μάθετε Τι εστιν έλεον θέλω και θυσία. Πάντε να μάθετε τι σημαίνει Δεν θέλω την θυσία σας, τα λοκαυτώματά σας Θέλω την αγάπη, το έλεο, την ελλημοσύνη Μάθετε πρώτα αυτό και έλατε να τα πούμε Γιατί λέει ουγα ρίλθων καλές οι δικαίους Αλλά με τάνια. Δεν ήρθα για τους δίκους αλλά τους αμαρτωλούς τους ξεκόβει Τους απομακρύνει Γιατί Για να φανεί και το προβλημά τους Δεν τους απομακρύνει ο ίδιος Αλλά καταδεικνύει την απομάκρυσή τους Ακόμη και αυτό που στην εκκλησία λέγεται Αφορισμός που γίνεται μια κακή του χρήση Τι σημαίνει σημαίνεται αφορισμός Δεν αφορίζει κανένα Αλλά Καταγράφει την πραγματικότητα του ανθρώπου Δηλαδή του επισύμνου του ίδιο αφορίστηκε. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Κύριος. <κυρίζει> Η ψυχοσύνθεση λοιπόν του Φαρισαίου είναι <κυρίζει> τρομερά, σχολαστική, απέσια και κακοδιάθετη. Κάνει λοιπόν μια φοβερή λεπτολόγων εξέταση σκοτώνει για το γράμμα του νόμου και καταπατεί ασύστολα την ουσία του. Ο σχολαστικισμός, η λεπτολόγηση στη ζωή μας είτε αναφέρεται προς άλλους είτε προς την εαυτό μας πέρα του ότι είναι μια ψυχική Αναπηρία, μια κατάσταση νεύρωσης έχει όμως βάση και πνευματική όταν λοιπόν αγωνιώ με έναν άρρωστον τρόπο να εξετάζω τα σφάλματα του άλλου ή την ζωή μου τι δηλώνει ότι δεν μπορώ να αρκεστώ στο έλειος του Θεού και θεωρώ ότι ο Θεός είναι ένας μπαμπούλας ένας αστυνόμος που θα με ελέγξει για το παραμικρό ακούσιο και εκούσιο. Και αρχίζω τρώ τότε με έναν μανιακό τρόπο να εξετάζω τη ζωή μου για να την κάνω τόσο ακριβή, ούτω ώστε να τύχω του παραδείσου που θα του δώσει ο Θεός σαν βραβείο και ως επιβράβευση. Αλλά πολύ δυσκολότερα μπορώ να συνάψω πραγματική σχέση μαζί του και η προσπάθεια που κάνω για να έχω μία ακρίβεια στην ζωή μου δεν συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού αλλά συνδέεται με την ανάγκη μου για αυτοδικαίωση γι' αυτό ο άνθρωπος κάποιες φορές που αγωνίσει νιώθει να πνίγεται κουράζεται, ταλαιπωρείται, δεν αντέχει του φαίνεται βαρύ το φορτίον γιατί ακριβώς η ουσία όλης αυτής της προσπάθειας δεν είναι η χαρά του Θεού δεν είναι η αγάπη μας για τον Θεό αλλά είναι ανάγκη μας με έναν αγχωμένο τρόπο να βρούμε μια γωνιά του παραδείσου όμως έναν παράδεισο που δεν κυριαρχεί το πρόσωπο του Χριστού αλλά κυριαρχεί η παλικάριά μα μας όταν καταφέραμε. Αυτός λοιπόν ο βιασμό που δημιουργούμενος στον εαυτό μας, με αυτών τον ανοχωτικόν τρόπον, προβάλλεται στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Και βλέπουμε και εμείς το ίδιο να κάνουμε σ' άλλους ανθρώπους. Να αγωνιούμε, μήπως σωθούν και τα παιδιά μας, αλλά με τέτοιον τρόπο και ο παράδεισος μας είναι κόλαση. Δεν κρύβει αυτό εμπιστοσύνη προς τον Θεόν, αλλά κρύβει μια προσπάθεια υποκατάστασης του Θεού με τη δική μας δύναμη. Υποκατάσταση της, της χάρτης του Θεού με τη δική μας προσπάθεια. Η προσπάθεια δική μας δεν είναι υποκαταστήσιμο των Θεών. Είναι για να ταπεινωθούμε, είναι για να συντριβούμε, είναι για να αγαπήσουμε τον Θεό. Όπως λέει ο Γεροπορφίος, τι κάνεις, βρίσκω τρόπους αγάπηση του Θεού λέει. Προσπαθώ τρόπο να αγαπήσω τον Θεό παραπάνω. Βρίσκω τρόπους να κολακέψω τον Θεό. Να ελκύσω τον Θεό στην καρδιά μου. Λοιπόν, πόσο διαφορετικό, λοιπόν, για να το καταλάβουμε, έχει φιλανθρωπή και λοιμοσύνη που προέρχεται από μια καρδιά συντετριμμένη, διαλυμένη Από μια καρδιά που νιώθω την είναι δυνατή. Ποια είναι η διαφορετική του εκδήλωση και έκφραση. Λέει, λοιπόν... Ο Κύριος ξεκάθαρα Ουκκήλθον καλέσαι δικαίους Αλλά μαρτώλουσες μετάνια. Όταν λοιπόν νιώθει ότι είσαι δίκαιος Τι σημαίνει πολύ απλά στα καθημερινά Δεν έχεις θέση στον Χριστό Δεν έχεις θέση Δηλαδή ποιο ή σε να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε Και ότι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού Εάν συνειδητοποιήσουμε Ότι εμείς έχουμε το έλεος του Θεού ανάγκη Είμαστε τότε ελεήμονες και από τους αδελφούς μας Αυτό που έχουμε ανάγκη και λαχταρούμε Αυτό από το οποίο εξαρτώμεθα Αυτό δίνουμε και στον άλλον άνθρωπο Ποιο λοιπόν είναι ο ελεήμον Είναι ο συντετριμένος Ποιο λοιπόν είναι ο αληθινά ευσπλαχνος Αυτός που νιώθεται από την ευσπλαχνία του Θεού ζει Αν νιώθω ότι εγώ στέκομαι στα πόδια μου Και προσπαθώ να οικοδομήσω μια σωτηρίαν η οποία στηρίζεται στη δική μου δύναμη είναι ο ηθικιστής άνθρωπος Αυτός δεν εμπνέεται Είναι άσχετος από το έλεος του Θεού Γι' αυτό η ελεημοσύνη του Θεού υποκαθ, υποκαθιστάται Από τα βραβή και του στεφάνους που θα του δώσει ο Θεός Ο Θεός γι' αυτό υπάρχει, ως επιβραβευτή του και με αυτή την έννοια αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να είναι εύσπλαχνο στου άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, ποια είναι η ποιοτική διαφορά τη φιλανθρωπία των δύο ανθρώπων, του Φαρισαίου, αυτού που στηρίζεται στη δική του δύναμη, λέει: Μη είπε ο Χριστό να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε και λοιμοσύνη, και θα διαβάσουμε, θα πει στον εαυτό του, στο Ευαγγέλιο τη κρίση, ότι θα σωθούμε αν κάναμε καλά έργα. Λοιπόν, ωραία, θα κάνω καλά έργα. Θα προσπαθώ να βοηθώ τον φτωχό. Τον αδύνατο Τον άρεσε να προστρέχω Αλλά προστρέχει με έναν άκαρδο τρόπο Με έναν τρόπο να νιώθει ισχυρό ό,τι έκανε κάτι Για να μπορέσει να δικαιωθεί του παραδείσου Πάει και ο άλλος και λέει Είμαι ένα μάτσο χάλια Είμαι διαλυμένος Μόνος το έλεστο θεωστηρίζομαι Και τον διαλύει η αγάπη του Θεού Δεν τον αναγκάζει κανένα. Δεν τον αναγκάζει η προσδοκία του παραδείσου Αλλά η καρδιά του τον οθεί να δώσει αγάπη στους άλλους ανθρώπους. Είναι ποιοτική διαφορά. Ο πρώτος παίρνει μια σωματική ηλική βοήθεια αλλά η καρδιά του μείνει γυμνή. Ο άλλος παίρνει αγάπη συντριβής και πληρούτια την του άλλου ανθρώπου. Και βλέπει την ελεμοσύνη του άλλου δαίμονα, σκληροκαρδίαν, απουσίαν σχέσεις και στ' άλλη περίπτωση να Χριστόν. Πότε λοιπόν γι' αυτό είπαμε όλα αυτά πρακτικά. Πότε συνάπτομε πραγματική σχέση με έναν άνθρωπο όταν είμαστε διαλυμένοι εμεί. Όταν είμαστε δυνατοί, όταν είμαστε καλοί, όταν είμαστε αυτάρκη, δεν μπορούμε να συνάψουμε σχέση πραγματική, καρδιακή με, με κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε του άλλου ανθρώπου. Κοινωνούμε του άλλο ανθρώπου όταν είμαστε διαλυμένοι εμεί. Ο Φαρησία όμω δεν είναι διαλυμένο, είναι πανίσχυρο, είναι βήμου. Με αυτή πέστε την Πιο δυνατά δεν ακούμε Λοιπόν, εάν μου βρει έναν τρόπο κατακρίνοντας τον Χίτλερ και του πολιτικού θα σώσει κοινωνία σου από κάτω. Κατακρίνοντας τον Χίτλερ, κατακρίνοντας πολιτικού που τρώνε, σώζει κανέναν. Όχι, αλλά... λοιπόν, κατακρίνοντας το το Λοιπόν, κατακρίνοντα τον Χίτλερ, κατακρίνοντας του πολιτικού, σώζει κανέναν ή σώζει αυτού που αδίκησαν. Ποιον ωφελεί. Ποιον οφελείς? Ποιον ωφελείς. Δένας, Ποιον βλάπτεις. Και το Χίτλερ. Πες το ένα κύριε λέει εσέ τον. Θέλουμε ψυχούλα του καημένου. Ά, Μα και την ψυχούλα δεν ωφέλουμε. Δηλαδή είμαστε χαζί. Δεν κοιτούμε θετικά τα πράγματα. Αχ για αυτές τις αναλύσεις. Αφήστε τα αυτές οι αναλύσεις. Κάντε εγκράτεια στους λογισμούς. Λοιπόν. Λοιπόν, τι κάθεσε λέει ο Κύριος. Λέει όταν λέει έλεον θέλω. Τι σημαίνει έλεον θέλω. Μάθετε λέει τι εστίν έλεον θέλω και ουσία Αφήστε τις γνιστίες σας, αφήστε τις, τις ασκήσεις σας, αγάπη θέλω, συγχώρεστε θέλω, και αν θέλω να μεσά σας. Λέει, τι ψάχνεις και κάθεσαι, λέει ένα γέροντας, για τις ελήψεις του πλησίον σου, γίνεται λίγο πιο εύσπλαχνος απέναντί του. Είναι και αυτός μέλος σου. Δεν έχουμε αυτή την εκκλησιολογική συνείδηση, ότι δεν είμαστε ξεκομμένοι ένας από τον άλλο, αλλά είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είναι και αυτός μέλος σου. Η αδυναμία που σήμερα διαπιστώνει σε αυτόν αυτό να είναι δική σου. <coughs> Πολλές φορές ξέρετε έρχονται στραβά στη ζωή μας. Και λέμε γιατί βρε παιδάμε και εγκρινιάζουμε. Ε, γιατί και εμείς είμαστε στραβοί. Δεν έχουμε καλό λογισμό. Αρχίζουμε και εγκρινιάζουμε και παραπονούμεθα και έκρινουμε τις πάντες. Αλλάζει η διάθεσή μας, αλλάζει η διάθεση των άλλων, αλλάζουν οι σχέσεις μας. Αλλάζουν και οι επαγγελματικές μας ακόμα σχέσεις και καταστάσεις. Ο άνθρωπος που είναι εσωτερικά αναπαυμένος και έχει ένα θετικό πνεύμα. Δηλαδή έχει μια καλοσύνη, ελληνική άνθρωπος κοντά του. Γίνονται πιο απλά τα πράγματα. Θυμηθείτε με τον γέρο τον Άγιο Σιλουανό ε, έλεγε ότι... Που ήταν στο Ρώσικο μοναστήρι και είχε την εποχή εκείνη χιλιάδες ε, μοναχού και είχε πολλού εργάτε που έρχονταν από την Ρωσία και από διάφορα μέρη. <coughs> και ήταν αυτό ο και υπεύθυνο σε κάποια ομάδα εργατών. Όλοι δυσκολεύονταν και αυτό να και μια χαρά με του εργάτε. Λέει, Πώ τα καταφέρνεις. Λέει, Πηγαίνω στο κελάκι μου και προσέφημαι ο καθένα προσωπικά. Και μετά αρχίζει η λυπάτιψη μου ο καθένα, που λέει, Άφησε ο, ο, ο, ο, ο καθένα στην οικογένειά του ήρθε εδώ και συγκινούμε και μετά βυθίζουμε στον Θεό και ξεχνάω τους ανθρώπους και πηγαίνω στον Θεό μετά ξανά πηγαίνουν στους ανθρώπους και όλοι ήταν υπάκοοι στον Άγιο Σιλουανό πολλές φορές και το τι πνεύμα έχει ο άλλος εξαρτάται και από τη δική μας προσέγγιση από τη δική μας διάθεση δεν είναι τυχαίο που καμιά φορά έχουν στραβά πράγματα στη ζωή μας κάτι στραβά λειτουργεί και μέσα μας και είναι καλό να το δούμε δεν είναι πάντα ότι είμαστε τόσο καλοί και θέλει να κάνει καλύτερος ο Θεός. Να μας δοκιμάσει ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Μπορεί να είμαστε διαβολάκια που πρέπει να, να, να διώξουμε τα πάθη από την καρδιά μας. Και λέμε ο καθένας αρεσκόμαστε να λέμε, ε, τους καλούς δοκιμάζει ο Θεός. Λοιπόν, προσπαθεί ο Φαρισαίος να τηρήσει κάποιες εξωτερικές τυπικές διατάξεις και υπερηφανεύεται. Όταν τηρείς κάποια εξωτερικά πράγματα Γι' αυτό ξέρετε μας αρέσει να μας λένε πέντε πρακτικά πράγματα λέμε Πάτερ μου πες μου πέντε πρακτικά πράγματα να κάνω Και ο άλλος θέλει να του πεις περπάτε πέντε χιλιόμετρα Κάνε 30 μετάνιες, φάει αυτό το φαγητό Χαμογέλασε, χατουσιά, όταν του πεις να προσεύχεσαι με θέρμη Και πως γίνεται αυτό, αυτό είναι πρακτικό με θέρμη να δεις τον αγώνα Ολυμπιακού και Το βλέπεις <laughs> Και αυτό πως γίνεται <laughs> Και τι σε ενδιαφέρει αυτό Πως γίνεται αυτό με θέρμη; Η καρδιά μας είναι που στραμμένη το θέμα Που είναι στραμμένη η καρδιά μας Λοιπόν Όσο πιο πολύ κανείς κοιτάζει τον εαυτόν του Και βλέπει την βρωμιά του Τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ότι για τη σωτηρία Του ένα και μοναδικό είναι το μέσον, το έλεος του Θεού. και αυτό που είπαμε και πριν. Όσο πιο πολύ νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ σανόμαστε έλεος για τον πλησίον μας. Γεμίζει η ψυχή μας από έλεος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Τα όρια στον έλεος. Τι εννοείτε. Προς κάποιον τα όρια προ τέλο είναι απεριόριστα Όταν υπογένεια... είναι απεριόριστα. απεριόριστα είναι απεριόριστα τι εννοώ με αυτό το πράγμα απεριόριστα οφείλουν να είναι τα όρια που η καρδιά μας θέλει την σωτηρία του άλλου ανθρώπου δηλαδή αυτό είναι, το, είναι αγιότητα ε, είναι κορυφή η γραμμή εμείς τύνουμε προς ποια κατεύθυνση να μην βγάλουμε εχθρότητα, μίσο, κακότητα. Πώ προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τον λογισμό μα, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την καρδιά μα, να δούμε τον εαυτό μα, να μαλακώσει η καρδιά μα. Θα ήταν αρετή, που είναι δώρο του Θεού, ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα, να αισθανόμαστε και καλοσύνη για τον άλλον άνθρωπο και αγάπη. Γι' αυτό λέμε να απεριόριστα, απεριόριστα το έλαιο, όπω και απεριόριστε το έλαιο του Θεού για μα. Όμω αυτό δεν σημαίνει πρακτικά. Πρακτικά θα δώσω δυνατότητες στον άλλο να μην εκμεταλλεύεται το να προστατεύσω την οικογένειά μου δεν συνεπάγεται ότι δεν έχω απεριόρισει τον έλεος για κάποιον το να έχω απεριόρισει τον έλεος προς κάποιον δεν σημαίνει δίνω τον εαυτό μου όργανο εκμετάλλευση και θυματοποιώ τον εαυτό μου η ελεημοσύνη δεν είναι θυματοποίηση δεν είναι μαζοχισμός, είναι γνώση, είναι ελευθερία, είναι φως, που σημαίνει, σημαίνει ανδρείο φρόνημα, σημαίνει ισορροπία, σημαίνει υγεία, σημαίνει αρχοντιά. Δηλαδή με αξιοπρέπεια φερόμενος προσπαθώ να διαφυλάξω από το κακό και τον εαυτό μου και τον άλλον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται με το στανιό να γίνουμε μάρτυρες και να θρούμε τον εαυτό μας θύμα και να φαντασιωνόμαστε ότι είμαστε μεγαλομάρτυρες, αλλά <κυρίζει> εξανόμενη την αδυναμία μας ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον πόνο, προστατεύουμε τον εαυτό μας ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να μην μολύνουμε την καρδιά μας με κακότητα. Καταλάβατε. <κυρίζει> Κανείς άλλος. την με τη καρδιά μα. Το Θεό ή ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε ποιήγνωση. Φυλάσω την καρδιά μου <coughs> όταν μου έρθει ένας λογισμός αρνητικός, δεν τον αποδέχομαι. Δεν κουβενιάζουμε μαζί του, για παράδειγμα. Έτσι. Χιλιάδες λογισμοί μπορούν να περάσουν από τον άνθρωπο. Δεν πιάνω κουβεντούλα μαζί του. Δεν τον αποδέχομαι. Πότε αποδέχομαι ένα λογισμό. Αν για παράδειγμα, αισθάνεσαι ότι σε πίκραν σε κάτι, υποθετικά. Λε, επειδή νιώθει ευτυχμένη, καλλιεργεί το λογισμμό. Και αρχίζει και, και φτιάχνει εικόνε, σενάρια. Μου έκανε αυτό, μου κάνει φαντασιώνε σε χίλια πράγματα. Και καλλιεργεί το λογισμμό. Δεν είναι απλώ η καλλιεργία του λογισμού, είναι και τι κρύβεται πίσω από καλλιεργία του, του, του, του, του λογισμού. Νιώθω ότι δεν είναι από κάτι, νιώθει ότι είσαι θυγμένη, νιώθει ότι προσβλήθηκε ο εγωισμό και προσπαθεί με τη διαδικασία διαλόγου με το λογισμό, να προστατεύσει το δικαιό σου. Να αυτοδικιωθεί. Δηλαδή η διαφορά έμπνευση και λογισμού είναι ο βασμό. Μην μπερδεύομαστε τώρα, ένα-ένα. Λοιπόν, <coughs> στη συνέχεια λοιπόν, κάποια άλλη στιγμή έρχεται ένα λογισμό ή κάποιο ευαίσθητο άνθρωπο και λέει: Ωρε, παιδί μου, πήγα κοινώνη και δεν κατάλαβα τίποτα. Μήπω δεν κατάλαβε ο πνευματικό τι αμαρτίε του είπα και μ' άφησε να κοινωνήσω. Και μέχρι να κοιννήσω ο άνθρωπο το λογισμό, Παιδεύει, πεδεύει, πεδεύει και βασανίζεται. Δεν, δεν πιάνει διάλογο το λογισμό ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τον χαρακτήρα του με την κατάσταση που είναι άλλος είναι σκληρόκαρδος άλλος είναι υπερεβαίσθητος έχει ο καθένας την υποδομή τέτοια που ελκύει διαφόρους λογισμούς ο υπερεβαίσθητος αρχίζει να, να έχει νοχές και να στείλει χίλια δύο πράγματα δεν πιάνω διάλογο με τον λογισμό μου αρνούμαι οτιδήποτε και τι λέω, θεέ μου αν είναι να με κάψεις κάψε εγώ σε θέλω και δεν πιάνω κουβέντα με τον λο αυτό σημαίνει πω έχω την καρδιά μου. Ναι. Η συνείδηση με τον λογισμό. Πώ μπορούμε. Σήμερα, μια φορά, Έχω κάποιο λογισμό, ξέρω εγώ, μια νιά που έκανε αυτό που είχαν γίνει. Αυτό όμω δεν μπορεί να είναι και η φωνή της Ναι. Είναι. Πολύ Μπορεί να η φωνή τη συνείδηση που σου μαρτύρει κάποια πράγματα. Λοιπόν, γιατί να το κάνω λογισμό και να το κάνω και εκεί προσευχή. Γιατί να αρχίσω να αναλύω τι έκανε, πόσο το έκανε, πώ το έκανε έτσι και ποια ήταν η δική, τι θα πει τώρα το ένα. Και να φτιάχνω κάτι για να προστατέψω τον εαυτό μου. Να τον περιφρονήσω τον εαυτό μου. Γιατί δε, δε πάω και ανοίγω με όθηση και ελέησε με θέα μου. Δε γιατί να κάθομαι στο κρεβάκι να σκέφτομαι τι έκανα και να μην θα κάνω μετάγιε και να πω θέα μου, ελέησε μου. Και να γονατίσω. Και να ζητώ το και να γλυκάνει η καρδιά μου. Τι ποιο λόγο. Όλα δεν έχουν κάτι. Έτσι δεν είναι. Άρα το να αρνηθώ το λογισμό δεν είναι με τη συνείδησή μου, αλλά διαχειρίζομαι με ορθόν τρόπο τη συνείδησή μου. <χε> με πνευματικό τρόπο. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Πού είστε, από πού, Από εκεί. Ο τελώνη τελικά σώνεται. Ο πώ θα σα πώς Πώ θα του πούμε ότι κοίταξε τη λέξη ότι κάνει λάθο, Αφού θα αρχίσει να μα λέει εδώ εγώ η περνάκι τη λέξη. Πώ θα σώσουμε αυτή την ψυχή, Πώ θα σώσουμε Όχι. Βέβαια. Και ο κύριο και για το Φαρισαίο ήρθε. Όταν αποκτήσει επίγνωση ότι είναι και αυτό πρόβλημα, τότε αρχίζει η σωτηρία του. Αλλά δεν θα το δείξουμε εμεί θα το δείξει ο Θεός, θα το ονομίσει ο Θεός. Όλοι για όλους είχε ο Χριστός, προσέξουμε, και, να προσέξουμε και για τον φαρισαίο, και για το σκληρό Συνεπώ, Συνεπώς, αλλά δεν μπορούμε εμείς να σώσουμε κανένα, γιατί και εμείς παίρνουμε τη θέση του τότε. Το και εμείς φαρισαίοι γινόμαστε. Θα δώσουμε μια μαρτυρία. Σε κάποιο μόνο αν φέρουμε στην καρδιά μας τη μνήμη και την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φέρει στην καρδιά του τη μνήμη και την αγάπη του Θεού και τη χάρη του τι κάνει, γλυκαίνεται η ψυχή του. Είναι ο άνθρωπος. Έχει λεπτότητα και ξέρετε τι σκάνδαλο είναι, να είσαι χαρούμενος, να είσαι λεπτός άνθρωπος και ανάλαφρος μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγωνιά να κρίνει και να σώσει όλο τον κόσμο έχει ταραχήν δεν την αντέχει και είναι σε αυτόν η ειρήνη είναι σκάνδαλο για να σωτήρα του κόσμου που θέλει να σώσει με τα δικά του μέτρα τον κόσμο δεν το αντέχει αυτά λοιπόν μπορεί να είναι πληγές γιατί ο Φαρισαίος επειδή δεν ικανοποιείται ποτέ κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσει αυτό το πράγμα θα κουραστεί η ψυχή του Φάλει χίλια δύο προβλήματα Δεν είναι να πάμε το άνθρωπος Πόσο να αντέξει Και όταν κολονιστεί Και θα καταλάβει ότι χρεοκόπησε η περιουσία που είχε Και η αρετή ήταν αψεύτηκε αρετή Και δεν μπορεί για πολύ να προσπείτε τον ενάρετο Και βλέπει δίπλα του Ο άνθρωπος ο ταπεινο Να ζει φυσικά Να ζει απλά Να είναι ανάλαφρος Να είναι ελεύθερος Να κάνει με όλου, Σου λέει τι γίνεται Δηλαδή τι γίνεται Εάν είσαι του Θεού... πώς σώζεις τον Φαρισαίο με το να... υπάρχει απλώς. Απλά να υπάρχεις. Να υπάρχεις κατά Θεόν. Τίποτα να μην κάνεις. Τίποτα να μην ελέγχεις. Τίποτα να μην διδάσκεις. Να μην θέλεις να αλλάξεις τον άλλον άνθρωπο. Να βλέπεις και να μην βλέπεις. Να γνωρίζεις και να μην γνωρίζεις. Απλώς να υπάρχεις. Αλλά να υπάρχεις είναι Χριστό. Για έναν άνθρωπο, ξέρετε, σήμερα ο άνθρωπο είναι πολύ καλή Είμαστε πολύ καλή Ζούμε όλοι σε μια αγωνία, σε ένα άγχος Βρήκαμε, τώρα χωνόμαστε με τα οικονομικά. Κάτι άλλο θα βρει αύριο μεθαύριο. Το άγχο μα για τα οικονομικά στην ουσία είναι προβολή ενό άλλου άγχου που έχουμε, του εσωτερικού κενού που δεν πατούμε στα πόδια μας δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μα γίνεται. Λοιπόν, σε έναν τέτοιο άνθρωπο η ελπίδα είναι να υπάρχει σε έναν Χριστό μόνο. Και ζητεί ο άνθρωπος. Τα μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα γεννώνται. Και δεν νούμε την πνευματική, είναι και την ψυχολογική ακόμα και συγκρούσεις. Όταν ο άνθρωπος χάσει το πρόσωπό του. Όταν φοράμε μάσκες. Όταν έχουμε τα προσωπία μας. Κατεξοχήν ο Φαρισαίος είναι άνθρωπος της μάσκας και του προσωπίου. Της υπόκρισης και της προσποίηση. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά ενάρετος. Και το ξέρει ότι δεν είναι. Και το κρύβει και από τον εαυτό του, το κρύβει και στους άλλους. Και υποκρίνεται τον καλών. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά, αλλά αν τον αποδέχονται και το χειροκροτούν οι άλλοι ως καλών. Γι' αυτό ο Κύριος ξεκάθαρα είπε, οφείλουμε να περιφρονίσουμε τη δόξα των ανθρώπων. Ο Φαρισίος διώκει, λατρεύει, επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων. Όταν επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων... Τότε είσαι προ... υποκριτή και προσποιήσει για να την κερδίσει, την ελκύσει. Όπω κάνει η κοπέλα για να ελκύσει την αγάπη και τον έρωτα κάποιου. Προσποιείται. Φτιασιδώνεται δηλαδή. Καλά κάνει. Αλλά άλλο στα πνευματικά όμω, διαφορετικά τα πράγματα. Αν προσποιείσαι και φτιασιδώνεσαι για να, λατρεύ... να τύχει τη δόξα των ανθρώπων, τότε θα φέρει χίλια δυο προβλήματα. Ο κύριο λοιπόν μα καλεί να περιφρονίσουμε τη δόξα των ανθρώπων για να εκτιμήσουμε την αληθινή δόξα αλλά και να αποφύγουμε τα προσωπία. Την υποκρισία. Τα προσωπία λοιπόν οι μάσκες που φορούμε, τι μας οδηγούν, τι πρακτικά πέρα από τα πνευματικά μας φέρνουν σε μια απόσταση από την πραγματικότητά μας. Χάνουμε την πνευματική μας ταυτότητα, χάνουμε και την ψυχική μας ταυτότητα. Δεν έχουμε επαφή σωστή με τα συναισθήματά μας, με τις σκέψεις μας. Δεν ξέρουμε ποιε είναι οι πραγματικέ μα φυσικέ ανάγκε να τι ικανοποιήσουμε. Θα φτιάχνουμε ψεύτικε ανάγκε. Έχουμε μεγάλη απόσταση στην πραγματικότητα μα. Αυτό θα έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Θα φέρει πολλά άγχη, πολλέ κρίσει, πολλέ δυσκολίε στην ψυχή. Εκεί που είσαι καλά, νομίζω ότι θα πεθάνει ξαφνικά. Σε και η αγωνία τρελαίνεσαι. Επώ όμω δεν ψυχή, την βαρύνουμε τόσο πολύ με πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον εαυτό μα. Ο άνθρωπο δεν αντέχει. Πότε ισορροπεί ο άνθρωπο και αρχίσει και ειρηνεύει και ψυχικά, όταν μπορέσει να βγάλει στην επιφάνεια αυτού που πραγματικά είναι και να είναι ο εαυτό του και με τον εαυτό του και στη συζυγία του και στη σχέση του. Φανταστείτε λοιπόν μια σχέση συζυγίας που για κάποιον λόγο νιώθει κάποιο ότι δεν έπρεπε από παντρευτεί αυτό τον άνθρωπο. Και νιώθει και αποτυχημένο και ερωτικά και συναισθηματικά και ο χίλια δύο πράγματα. Και προσπαθεί να βγάλει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που είναι και παλεύει και παλεύει κάτι να κάνει αυτή λοιπόν η δύσκολη κατάσταση φανταστείτε σε προσωπικό επίπεδο όταν δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και δημιουργούμε, πείθουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε κάποιοι άλλοι από αυτό που πραγματικά είμαστε φτιάχνοντας προσωπία. πόσο μπορεί να προδεύσει μια ψυχή όταν μέσα τη δεν νιώθει ευλάβεια αλλά Παίρνει το ευλαβικό σχήμα γιατί όλη στην εκκλησία είναι έτσι. Και αρχίσαι. Και αρχίσουν δύο πραγματάκια. Μα δεν μπορεί να βγάλει καθαρή προσευχή ο ανθρώπους έτσι. Πρέπει να είναι φυσικός ο ανθρώπος. Όπως είναι σε όλους είναι και με τον Θεό. Δηλαδή να βγάλει την πραγματικότητα του. Εάν δεν βγάλουμε αυτό το πράγμα και είμαστε καταδυναστευόμενοι από την ανάγκη να ικανοποιούμε την ιδέα κάποιων για εμάς ή την ιδέα του εαυτού μας για εμά. Η ψυχή δεν ελευθερώνεται και θα βγάλει τα προβλήματά της. Ενώ ο ταπεινός τι λέει, εξέρω τα χάλια μου, τι να, να το μάθουν. Να κρύψω κάτι. Γονατίζει, ζήτει το έλεος του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αρχίζει να γλυκένει από την αγάπη του, να αγαπά τον Θεόν και ζει κατά Θεόν. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος είναι η ελπίδα του κόσμου. Σήμερα λένε να φτιάξουμε πολιτικούς σωστού, να φτιάξουμε οικονομολόγους σωστού, να συστήματα σωστά. Να φτιάξουμε μια εκκλησία που κάνει κοινωνικό έργο. Τίποτα από όλα αυτά θέλει ο κόσμος ανάγκη. Έχει ανάγκη ο άνθρωπο να υπάρχει εν Χριστώ και να ζει, να κινείται, να αναπνέει εν Χριστό. Καθημερινά να τρέφεται από τον Χριστό και να ζει από τον Χριστό. Αυτό ο άνθρωπο είναι η ελπίδα του κόσμου. Γιατί θα φτάσουμε σε κάποια εποχή που θα τα όλα και θα μα λείπει η καρδιά. Αυτό ο άνθρωπο είναι φορέ τη καρδιά. Δεν είναι τυχαίο πριν που το είπε ο, Μακάς, ο Αποκτήσεις η καρά και θα σωθείς. Ο τελώνης λοιπόν έχει καρδιά. Ο Φαριθέος έχει εξυπνάδα. Αλλά η καρδιά κατατροπώνει την εξυπνάδα. Εξυπνάδα εννοούμε τον άνθρωπο που είναι ξύπνιος μπροστά στον Θεό και το παίζει μάγκα. <laughs> την Επόμενο δεύτερα τα λέμε. Κατηδία. Θα μου στείλεις γράμματα Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, Ελέησον και σώσον ημάς